Κεφάλαιο ΙΕ Σελίδα 445 Στοιχία 1-11 Ο Χριστό είναι η αληθινή άμπελο. 1. Εγώ είμαι η κλιματαριά, η πραγματική και άφθαρτο και πνευματική και δια τη Εκκλησία τη οποία θα είμαι η κεφαλή, θα αντικαταστήσω και θα ξανακενουργώσω την παλαιά άμπελον τη συναγωγή. Και ο πατήρ μου είναι ο Αμπελουργό. 2. Κάθε άνθρωπο που σαν άλλο κλάδο και σαν κλίμα πνευματικών είναι μεν ενωμένο με μέδια τη πίστεω, δεν παράγει όμω καρπού αρετή, ο αμπελουργό πατήρ μου τον αποκόπτει και τον αποχωρίζει από την κλιματαριά. Και κάθε πνευματικό κλίμα που είναι καρποφόρον το καθαρίζει και το κλαδεύει για να φέρει περισσότερων καρπών. 3. Συ δε τώρα είστε καθαροί, και σα έχει καθαρίσει ο λόγο τη αληθείας τον οποίων σα έχω ήπει και διδάξει. Είστε λοιπόν πνευματικά κλίματα καθαρισμένα και ετοιμασμένα για να παράγετε καρπών. 4. Μείνατε ενωμένοι με εμένα, διαναμένο και εγώ ενωμένο με εσά. Καθώ το κλίμα δεν μπορεί να φέρει από τον εαυτό του καρπών, εάν δεν μείνει προσκολλημένοι στην κλιματαριάν, έτσι ούτε κι εσεί δεν θα καρποφορήσετε έργα αρετή και αγιότητο, εάν δεν μείνετε ενωμένοι με εμένα. 5. Εγώ είμαι η κλιματαριά και εσεί είστε η κλάδη τη. Εκείνο που μένει ενωμένο μαζί μου και μένω και εγώ μέσα του, αυτό φέρει άφθονον και εκλεκτών καρπών, διότι χωρί εμένα και χωρί να έχετε την ζωτική δύναμη που πηγάζει από εμέ, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε για την δικαίωση και τον εξαγιασμό σα. 6. Όποιο δεν μείνει ενωμένο μαζί μου, ορισμένο θα πεταχθεί έξω όπω και το άκαρπον και άχρηστο κλίμα. Και τότε θα ξεραθεί και δεν θα του μείνει κανένα ίχνο χάριτο και πνευματική δυνάμεω και ζωή. Και τα πνευματικά κλίματα που εξεράθησαν έτσι, τα μαζεύουν οι άγγελοι και τα ρήπτουν ει το πύρ τη κολάσεω, και εκεί καίονται συνεχώ και εξακολουθητικώ. 7. Εάν παραμείνετε ενωμένοι με εμένα, και αν οι λόγοι μου μείνουν ει το βάθο των καρδιών σα, ω παντοτινό φωτισμό και οδηγό σα, οτιδήποτε θέλετε υπό το φω των λόγων μου. Ζήτησατε έτο προσευχή και θα σας γίνει. Μην αμφιβάλλετε δε ότι όταν θα του ζητήσετε να σας βοηθήσει για να παραγάγετε τον καρπόν της αρετής και αγιότητος θα εισακουστεί το αίτημά σα. 8. Ακριβώς για τούτου ο πατήρ μου θα δοξαστεί πραγματικό. εάν φέρετε πολύ καρπόν αρετής και γίνετε τέλειοι μαθητέ μου. 9. Ο σύνδεσμος δε που μα ενώνει σαν κλίματα με την κλιματαριάν είναι σύνδεσμος αγάπης. Πράγματι. Καθώς με ηγάπησε ο πατήρ όταν έγινα άνθρωπος και έδειξε επακοήνη σε αυτόν, έτσι και εγώ σα ηγάπησα. Εξακολουθήσατε να μένετε στην αγάπη μου, δεικνυόμενη άξια αυτής. 10. Θα μείνετε δέοι στην αγάπη που σας έχω, εάν φυλάξετε τα συντολά μου. Καθώ και εγώ, αφότου έγινα και άνθρωπος έχω τηρήσει τα συντολά του πατρός μου και μένω στην αγάπη του. Εξακολουθώ πάντοτε να του είμαι αγαπητό, χωρί ποτέ η προσευέ αγάπη του να λιγοστεύει. 11. Σα είπα αυτά, είναι η χαρά την οποία έχω εγώ αισθανόμενο ότι είμαι αγαπητό από τον πατέρα, μεταδοθεί και εσά και μείνει μέσα σα. Και ούτω η χαρά σα θα γίνει πλήρη και τελεία, διότι όπω εγώ, έτσι κι εσεί που θα είστε ενωμένοι με εμένα, θα αισθάνεστε ότι είστε αγαπητοί από τον πατέρα και θα χαίρετε. Όπως χαίρο και εγώ.